Η απάντηση για αυτή την κυβέρνηση είναι οι δηλώσει, οι αντισταγματικότητες, οι χαρακτηρισμοί το 1961, οι Χούντε. Η απάντηση για αυτή την κυβέρνηση είναι οι Χούντε, αλλά με την υπαγωγή στην αστυνομία. Το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Δουλειά μα είναι οι Χούντες. Μπράβο, παιδί μου. Πού σου να μην Έβλεψαν τη δημοκρατία μα όλα αυτά, Όχι. Και κυρίως δεν έβλεψαν τη νέα δημοκρατία. Οι Χούντες το 1961 και όλα τα υπόλοιπα. Μιχάλης Χρυσοχοίδη χτε από τη Βουλή. Διότι συζητούσαν στη Βουλή το νομοσχέδιο ε, το οποίο φέρνει την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Όχι να σπουδάσει, να κάνει όλα τα υπόλοιπα και να μην. οδηγεί τα παιδιά στο να σπουδάζουν γιατί αν το καλοσκεφτείτε γύρω τριγύρω να υπάρχουν αστυνομικοί και να πρέπει να λειτουργήσει στο πλαίσιο το ακαδημαϊκό ελεύθερα δεν γίνεται. Νομίζω είναι η μόνη χώρα που το καταφέρνει αυτό και κάποια ολοκληρωτικά καθεστώτα όπως λένε ο Χρυσοχοήτης λοιπόν μίλησε για τι Χούντες, τον ακούσαμε εδώ, τα είπε πάρα πολύ ωραία νομίζω δεν διαφωνούμε γιατί το βλέπουμε να ε, στην πράξη να εκ με φοβερή συνέπεια όλο αυτό με τις χούντες. Είναι πληθυντικός, δεν είναι ενικός, είναι πολλές οι χούντες. Ο Χρυσοχοήτης λοιπόν μίλησε και το, για το πώ βλέπει τα πράγματα μέσα στο Πανεπιστημίο. Αυτό που θα κάνει το νομοσχέδιο επιτυχημένο, κατά τη γνώμη μου, θα είναι αν ξεκινώντας από την πρόταση 3, καταλήξουμε σταδιακά το συντομότερο δυνατόν στην πρόταση 1. Δηλαδή να καίνει κάδος λεωφορεία... και αστυνομικούς κάθε σαββατοκύριακο. αυτό. Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν. Να πάμε στην πρόταση 1. Έβλεψαν τη δημοκρατία μας όλα αυτά. Και εσύ στην άλφη να πούμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Όλα βαίνουν καλώς στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Μπράβο. Η ψύχρεμη φωνή τη Νίκη Κεραμέο, εδώ, τη Υπουργού Παιδεία, ο Χρυσοχωρήτη, θα είπε πολύ ωραία: Περνάμε από την πρόταση 3 στην πρόταση 1, χωρί να ξέρουμε την πρόταση 2. Είναι κομβικό αυτό, διότι μπορεί η πρόταση 2 να έχει κάτι πιο ενδιαφέρον από τι δύο προτάσει που μόλι ακούσαμε. Αυτά ήταν και λίγο μοντάζ γενικότερα. Νομίζω όμω ότι αντικατοπτρίζουν πλήρω τι διαθέσει, το ιδεολογικό πλαίσιο, το πώ σκέφτεται, το πώ πράττει τι πρώτε γραμμέ, τα κάτω από τι γραμμέ. Ε, θέλω τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Αυτό που θα ακούσουμε τώρα δεν είναι μοντάζ, γιατί ενώ είναι ο υπουργό που φέρνει την αστυνομία με στα πανεπιστήμια, ε, βγήκε χτε και μίλησε, επιχειρηματολόγησε για το ότι η αστυνομία δεν πρέπει να είναι με στα πανεπιστήμια. Η διαφωνία, η κόκκινη γραμμή, αν θέλετε, είναι η παρουσία της αστυνομία στα πανεπιστήμια. Αν και αυτό το αναλύσουμε, μη σα φανεί περίεργο, αλλά επί τη αρχή ούτε εδώ διαφωνούμε. Να το πω απλά. Κανένα δεν θέλει θεωρητικά την αστυνομία στα Πανεπιστήμιο. Η αστυνομία η ίδια το θέλει λιγότερο από όλου. Θέλω να πω ότι η αστυνομία είναι το ίστατο μέτρο, το μέτρο ίστατη, αν θέλετε, καταφυγή, όταν αποδειδηγμένα το σύστημα δεν δουλεύει, όπω είπαμε προηγουμένω. Είναι αναγκαστική πράξη, δεν είναι ιδεολογική επιλογή. Μπράβο! Μπράβο. Δεν θα το βρείτε στο πρόγραμμα κανένα κόμματο. Δεν θα ακούσετε ως πρώτη επιλογή από το στόμα κανένας κα, πολιτικού εκπροσώπου αυτό. Ως επιλογή, επαναλαμβάνω, δεν είναι. Κανενός κόμματος. Είναι πράξη ενός κόμματος. Είναι επιλογή συνειδητή και νόμος αυτής της κυβέρνησης. Προφανώς κανένα κόμμα δεν το έχει ως επιλογή στο πρόγραμμά του. Προφανώς κανένας δεν το εισηγήθηκε και προφανώς κανένας δεν το εφάρμοσε από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Μόνο η Χούντα και ο Μητ Μόνο η Χούντα και ο Χρυσοχοίδη. Μόνο η Χούντα και η Νέα Δημοκρατία. Αυτοί οι δύο στα τελευταία 50 χρόνια εφαρμόζουν αυτό. Την αστυνομία δηλαδή με νόμο μέσα στα πανεπιστήμια. Η βρώμικη δουλειά θέλει πάντα του κατάλληλου και του πιο πρόθυμου. Και εδώ έχουμε και τι δύο κατηγορίε. Προφανώ και είναι πράξη εκτό δημοκρατικού τόξου. Όλο αυτό που συμβαίνει με τα πανεπιστήμια. Εκτό συντάγματο. Προφανώ και θα να το φέρει οποιοδήποτε. Εκτό από το Χρυσοχωίδη, βέβαια, ο οποίο είναι ο άνθρωπο για όλε τι καλέ δουλειέ που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 20 χρόνια, ότι καλύτερο το έχει κάνει ο Χρυσοχωίδη. Είναι η ιδεολογική επιλογή 1000%. Και α λέει ο ίδιο ότι δεν είναι, και α λέει ότι διαφωνεί, και α λέει ότι αναγκάζεται, και α λέει ότι είναι η επιλογή τη κυβέρνηση και του ιδίου. Είναι μια. Συνειδητή απόφαση που προστίθεται σε όλε τι προηγούμενε αυταρχικέ αντιδημοκρατικέ επιλογέ γύρω από τα θέματα αστυνόμευσης και γύψου τη κοινωνία. Το πολύ τη Χούντα λείπει από όλο αυτό για να συμπληρωθεί η εικόνα. Νομίζω κάποιοι το βλέπουν νοητά ή το έχουν κρυμμένο. Δεν απέχουμε από το να το βγάλουν και έξω. Ησυχία δεν επιβάλλεται με την αστυνομία σε καμία περίπτωση το ακριβώ αντίθετο. Πανεπιστήμιο και ηρεμία επίση δεν νοείται. Η νεολαία δεν γίνεται να σπουδάζει με τον μπάτσο δίπλα τη, να μετράει τι ανάσσε τη. Σε καμία χώρα, σε καμία περίπτωση, το 2021 αυτά δεν πρόκειται να γίνουν. Στα πανεπιστήμια που είναι προβληματικά έτσι κι αλλιώ, το παραδεχόμαστε όλοι, αλλά όμω δεν λύνονται τα προβλήματα με τον τρόπο που πάει να τα λύσει, με τον αυταρχικό τρόπο που πάει να τα λύσει και μαζί με τον Χρυσοκοσδή. Η συγκή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλλουν δεν θα έρθει ποτέ το ακριβώ αντίθετο. Όχι μόνο δεν λύνουν πρόβλημα που υπάρχει το πρόβλημα, αλλά το μεγεθύνουν. Η τάξη που τα σαλεμένα χουντικά απολυθώματα ονειρεύονται δεν πρόκειται να επευληθεί ποτέ στην ελληνική κοινωνία και στα πανεπιστήμια, παρά μόνο αν αυτή θελήσει να αυτοκτονήσει. Για την ελληνική κοινωνία, λέω. Και κάτι τέτοιο, από ό,τι βλέπω και από ό,τι νιώθω, δεν προβλέπεται. Ο σύγχρονο γύψος που ετοιμάζουν οι συνεχιστέ του Παπαδόπουλου θα στεγνώσει τα χέρια του. Κατά συνέπεια, δεν χρειάζονται ούτε πολλά λόγια, ούτε χρειάζονται υπογραφέ, ούτε φασαρίε. για να συμφωνήσουμε και σε αυτό. Το διατυπώνω. Σε κανέναν δεν αρέσει ο θέμα αρχή να είναι η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Η απάντηση για αυτή την κυβέρνηση είναι οι χούντες αλλά με την υπαγωγή στην αστυνομία. Γιατί μόνο σε κανέναν δεν αρέσει ως θέμα αρχής να είναι η αστυνομία στα πανεπιστήμια. Που να του άρεσε δηλαδή. Έβγαλε ολόκληρο ο λόγο λογίδριο, φτηνιάρικο εντελώ, πολιτικά αντικοί να λέει και να επιχειρηματολογεί και να προσπαθεί να βάλει όλου το ίδιο κάδρο ότι όλοι μα εδώ διαφωνούμε με την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Όντω όλοι του εκεί μέσα στη Βουλή, όχι όλοι βέβαια. Οι περισσότεροι διαφωνούν με την αστυνομία στα πανεπιστήμια. Αυτή όμω τη φέρανε. Το κάνει αυτό το σχήμα, το λεκτικό πάντα ο ε, Μπαίνει πάντα στο κάδρο των δημοκρατών. Επειδή ακριβώ δεν ανήκει εκεί, με λεκτικά επιχειρήματα και με λόγια μπαίνει πάντα σε αυτό το κάδρο, προσπαθώντα να πείσει αυτού που τον ακούνε ότι όλοι από το ίδιο μετερίζει. Όλοι δημοκράτε είμαστε και θέλουμε το ίδιο ακριβώ καλό. Μόνο που αυτό κάνει το ακριβώ αντίθετο, από αυτό που ο ίδιο λέει στα λόγια. Απόλυτο παραλογισμό, φτινιάρικο, εντελώ παροχημένο. Τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα θα φέρει και στα πανεπιστήμια. Ε, προφανώς του ενδιαφέρει να έρθουν οι ψήφοι στη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί και να έρθουν εξ αυτού του λόγου. Ισυχή όμω και ρεμία με τον αστυνόμο δίπλα. Δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να έρθει. Δεν λύνονται έτσι τα κοινωνικά ζητήματα με αυθαρχισμό. Λύνονται με ευφυεί τρόπου. Αλλά ευφυα στη συγκεκριμένη κυβέρνηση δεν πρόκειται να συναντήσουμε και στον τρόπο κυρίω. που πρέπει να λύσει τα κοινωνικά θέματα. Η Νίκη Κεραμέως πήρα μετά τον λόγο. Και μπορούμε λοιπόν να αναζητήσουμε από κοινού τις λύσεις. Ποιες είναι οι ενδεχόμενε λύσεις, ποιες είναι οι αναλλακτικές. Μία λύση που ακούγεται, και με ενδιαφέρον την παρακολουθώ και στο δημόσιο διάλογο, να αφήσουμε το θέμα στο ρωμαλαίο φοιτητικό κίνημα. Υπάρχει και η λύση που προτείνουμε. Και η λύση που προτείνουμε είναι η εξή. να χτίζουν καθηγητές στα γραφεία τους να υπάρχει παρεμπόριο, κατασκευή μολότοφ μέσα στα πανεπιστήμια Καλά τα λέει η Νίκη, πάρα πολύ καλά ε, αλλά το προχώρησε λίγο παραπάνω αυτό με το χτίσιμο Είχε, έχει όραμα, έχει όραμα του Υπουργείου Παιδείας το καταλαβαίνει ο καθένας, το βλέπει από την πρώτη μέρα το όραμα διέπεται και από ε, αγάπη προς τους μαθητές Ε, μεσολάβηση μεταξύ θεού και μαθητών κάπω έτσι είναι το συγκεκριμένο Υπουργείο επί οπότε ολοκλήρωσε την πρότασή τη. Υπογραμμίζουμε λοιπόν την ύπαρξη εναλλακτικών για τους νέους μας Εμείς ως κυβέρνηση, ως πολιτεία συνολικά χτίζουμε τους νέους μας μέσα στα πανεπιστήμια Χτίζουμε τους νέους μας μέσα στα πανεπιστήμια. Οι κεραμένες με τον καραβάγκο θα χτίσουν τους νέους μέσα στα πανεπιστήμια. Εκεί, χτισμένοι στα έδρανα, στα θρανία, στα αμφιθέατρα, θα μάθουν τα γράμματα που πρέπει να μάθουν, που είναι του Θεού τα πράγματα, γιατί εκεί είμαστε με την κεραμένες. Χτισμένοι οι νέοι άνθρωποι. Και μετά θα του γκρεμίσουμε για λίγο, θα του ξεχτήσουμε να βγουν εξω στην κοινωνία ώστε να χτιστούν και στην κοινωνία. Τέτοιου τύπου θέλουν, τέτοιου ανθρώπου. Έτσι το έχουν ονειρευτεί. Και να είναι χαζοχαρούμενοι τύποι που υπακούουν στο νόμο και τάξη του κάθε χρυσοκοϊδιτή, της κάθε Κεραμέως, χωρί να έχουν καθόλου κριτική σκέψη, χωρί να αμφισβητούν τίποτα, χωρί να σκέφτονται, μόνο να καταναλώνουν και μόνο να αγοράζουν αυτά τα ωραία που η ΔΑΠ στα πανεπιστήμια από εκδρομέ, συγγράμματα. Έω οτιδήποτε. και ω τρόπο ζωή, βέβαια. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο lifestyle. Έχουμε όλοι κινητό. Νομίζω έχουμε όλοι κινητό. Υπάρχει όμω και το ψαλτήρι. Το ψαλτήρι είναι ένα από τα λειτουργικά βιβλία τη Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζεται στι λειτουργίε. Ο Μόρφου. Έχουμε μεταπηδήσει. Μάλλον παραμένουμε στο ίδιο κλίμα. Κεραμαίο Μητροπολίτη Μόρφου στην Κύπρο. Είμαστε ακριβώ στον ίδιο χώρο. Ο Μόρφου, λοιπόν, μιλάει για το ψαλτήρι. Πολλέ φορέ λοιπόν διαβάζω. το ψαρτήρι και σταματώ και λέω «Μα τίς, ποιος ήσουν εσύ» λέω «Ο άγνωστος» δεν τον ξέρουμε ποιος ήταν, αυτός ο σοφός, ευραίος ε, που μα έκαμε αυτόν το μεγάλο δώρο αυτήν την την ωραιότατη ποιητικότατη μετάφραση του ψαρτήριου, δεν τον ξέρουμε είναι άγνωστο έτσι έχουμε το ψαρτήριν που κρατούμεν τώρα στα χέρια μας και μέσω αυτού του κινητού διότι είναι έναν κινητό, πράγμα το σαρτήρι, ένα μοπαϊ, έναν τηλέφωνο επικοινωνούμε με το Θεό μα διότι είναι ένα κινητό, πράγμα το σαλλτή, ένα μοπαϊκ. Ένα μόπη. Ένα μοπάει με πει. Όχι με μπι, ένα mobile. Εδώ δίνει παραδείγματα. Βγάζει και φωτογραφίε το ψαλτήρι δηλαδή, το σηκώνει. Φαντάζομαι θα είναι σαν iPad μεγάλο. Βιβλίο, μπορεί να είναι και μικρό, δεν ξέρω. Τσέπη. Έχει με ίντσε, μετριέται. Δεν το έχω καταλάβει. Τι λειτουργικό σύστημα έχει. Τι ακριβώ βοήθεια μπορεί να δώσει. Πόσο κρατάει μπαταρία. Κάνει παρομοιώσει εδώ. Μητροπολίτη ο συγκεκριμένο που είναι πάντα εύστοχο. του, the point, όπω λέμε, για τα mobile κινητά και ψαλτήρια. Μίλησε και για την υγεία, δεν λέμε όλοι να έχουμε την υγεία μας και ό,τι άλλο έρθει μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Την ψιλολέμε αυτή την ευχή, μάλιστα υπάρχει και όταν τσουγκρίζουμε τα κρασιά και γενικώ η υγεία το λέμε όλοι ειδικά τώρα στι μέρες της πανδημίας και πάντα ότι είναι ανώτερη από οτιδήποτε άλλο. Έρχεται όμως ο Μητροπολίτης να βάλει τα πράγματα στην θέση τους. Ακούμε την έκφραση των Κυπρίων να λέμε η επιστήμη Ε! λες και ο Θεός τώρα εξήπεξε επειδή διάκοπες, έγκαμπνοι θαύματα ε, λοιπόν, οπότε, μα τι γίνεται και είδα και αρχιερείς και πατριάρχες και παπάδες να μπαίνουν σε αυτήν τη διαδικασία χάριν της υγείας η, η, Ελλα, η ελλαδική ιεραρχία έβγαλε την ανωμολόγητη την μοναδικήν επιπτώση που μπορεί να έχει ένας κύκλος ιεραρχών επισήμων ιεραρχών, στο επισήμότερον τους όργανων ότι το ανώτερον ανθρώπινον αγαθόν είναι η υγεία τώρα είμαστε σε ναόν του Αγίου Νικηφόρου ε? ένας άνθρωπος που δεν είχε ποτέ του υγεία και χρησιμοποίησε την αρρώστια του και κατάφερε να γίνει άγιος και οι υγιείς πεθαίνουν και οι λεπροί μας καθαρίζουν και μας θεραπεύουν και μας παρηγορούν και μας εμπνέουν με αγαιότητα. Το ανώτερο αγαθό είναι η αγιότητα, δεν είναι η υγεία. Να το είπε. Άρα, να φροντίσετε να γίνετε άγιοι. Να μην σα νοιάζει να είστε Κάντε διατροφέ, κάντε γυμναστικέ. Είδε τα κάνετε αυτά. Και λέτε πάντα να είστε υγιείς. Όχι, άγιοι. Ομόηχο είναι. Άγιοι να είσαστε. Αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί οι υγιεί θα πεθάνουν κάποια στιγμή. Ενώ άγιος πάντα ζει. Πάντα, δύο λέξει, μην τον μπερδεύουμε το Αυτά τα πάρα πολύ ωραία λογικά επιχειρήματα. Έρχονται από το χώρο τη Εκκλησία, σαλεμένο Μητροπολίτη εκεί στην Κύπρο, ομόρφου, πολύ αγαπητό εδώ στο ελληνικό κοινό και στην εκπομπή, διότι λέει αλήθειε για τα mobile και για την υγεία. Την αγιοσύνη, μάλλον. Την αγιοτικότητα, που είναι ανώτερη από την υγεία. Είναι και λίγο υπερτιμημένη η υγεία, το βλέπετε. Αυτό που είπα εγώ τώρα το εφαρμόζει ω πολιτική αντίληψη η Ευρωπαϊκή Ένωση, το εφαρμόζουν οι κυβερνήσει που έχουν διοικήσει όλε τι χώρε. Και κυρίω εδώ, τη δική μα, η υγεία είναι κάτι το υπερτιμημένο. Ενώ η αγιότητα είναι κάτι πολύ σημαντικό. Αν δείτε από ψηλά αεροφωτογραφία ή πλάνα τη Αθήνα, πιο πολλέ εκκλησίε παρά νοσοκομεία. Γι' αυτό λέμε: Η αγειότητα είναι σημαντικότερη. Μια, τα, μια χαρά τα λέει ο Μητροπολίτη: Η αγειότητα είναι σημαντικότερη από την υγεία. Πάμε στι τέσσερι επιλογέ που θα ακούσουμε τώρα από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη για το πώ θα αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά θέματα. Πώ θα αλλάξουμε την κατάσταση. Είναι τέσσερι θεωρητικά οι επιλογέ. Πρώτη επιλογή, σχεδόν σε σταθερή βάση υπέρ μετριβία. Δεύτερη επιλογή, μια τρύπα στο κράτο δικαίου. Τρίτο, οργανωμένο έγκλημα. Και τέταρτον, οι χούντες, αλλά με την υπαγωγή στην αστυνομία. Μην Η απάντηση για αυτή την κυβέρνηση είναι οι χούντε, αλλά με την υπαγωγή στην αστυνομία. <Ρι> Έβλεψαν τη δημοκρατία μα όλα αυτά. Και τα τέσσερα. Και οι τέσσερι επιλογέ, η μία καλύτερη από την άλλη, τι εφαρμόζει. Εδώ και 1,5 σχεδόν πάμε για τα 2 χρόνια τον Ιούλιο. Μια χαρά τι εφαρμόζει η συγκεκριμένη κυβέρνηση. Και βγαίνει και ο Τσίπρα σε μια διαδικτυακή. Ο επόμενο Πρωθυπουργό. Και ο προηγούμενο. Σε μια διαδικτυακή συνομιλία εκεί που κάνουν πάρα πολλά τα κόμματα τον τελευταίο καιρό. Να μιλήσει για την κυβέρνηση Μιτσολάκη και ω επόμενο Πρωθυπουργό δηλώνει. Χαμογγελό, διότι. Με τόσα που γίνονται το τελευταίο διάστημα δεν ξέρω τι θα είναι αυτό που θα πρέπει να πρωτοκαταργήσουμε όταν δοθεί η δυνατότητα και δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες ώστε ο ελληνικός λαός να δώσει την εντολή για μια προοδευτική διακυβέρνηση στον τόπο. Καλά. Γίνε Πρωθυπουργός, θα βρούμε τι θα πρωτοκαταργήσετε. Αν δεν βρίσκει, θα κάνεις αυτό που έκανε την προηγούμενη φορά που έγινες Πρωθυπουργός. Τίποτα. Δεν κατήργησε από του προηγούμενου τίποτα. Μνημόνιο 1, μνημόνιο 2, με καμιά τρακοσαριά διατάξει παρέμειναν σε ισχύ. Κοτσάρικε ένα τρίτο μνημόνιο από πάνω με νέε διατάξει και πορεύτηκε κανονικά. Οπότε μην έχει άγχο. Πρώτον, πότε θα γίνει πρωθυπουργό. Μέχρι τότε θα έχουν μαζευτεί και πολλά από το Μητσοτάκι να καταργήσει. Και θα δούμε τότε τι ακριβώ θα γίνει. Και υπάρχει πάντα η λύση τη προτέρα καταστάσεω. Όταν είχε ξαναγίνει πρωθυπουργός Υπάρχουν λύσεις θέλω να πω στη δημοκρατία Αυτή τη δημοκρατία του Χρυσοχοίδη Δεν υπάρχουν καθόλου άδεια έξοδα Είπαμε δημοκρατία του Λέξει, Η φράση όλη αυτή έχει μια αντίφαση Γιατί υπάρχουν οι λέξεις δημοκρατία και Χρυσοχοίδης Οπότε να το φέρουμε στα ίσα του Κατά συνέπεια Δεν χρειάζονται ούτε πολλά λόγια Για να συμφωνήσουμε και σε αυτό Το διατυπ Οι Χούντε είναι ο ζωτικό τρόπο που έχουμε για να δώσουμε εξέλιξη στο μέλλον μας. Δεν νομίζω να υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Οι χούντες είναι το μέτρο ίστατη, αν θέλετε, καταφυγή όταν αποδειδηγμένα το σύστημα. Δεν δουλεύει όπως είπαμε προηγουμένω. Να το πούμε αλλιώς Οι χούντες είναι αναγκαστική πράξη Δεν είναι ιδεολογική επιλογή Αυτός είναι ο στόχος λοιπόν Το δίλημα είναι Οι χούντε ή όχι Οι Χούντες ή όχι Ε, διαλέγουμε χούντες Δεν είμαστε τίποτα αρνητέ της χούντας Το περιβάλλον όλο Το πολιτικό κοινωνικό δεν λέει κάτι τέτοιο. Εδώ είναι η όπω κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. 2 11 10 8880. Τηλέφωνο επικοινωνία. Σα περιμένει μέσα, ξέρετε, με τη γνωστή του χαρά. RadioPapakiParaPolitik.gr είναι το mail του σταθμού. Αυτή την ώρα τα μηνύματα τα βλέπουμε εμεί, το ελέγχουμε εμεί δηλαδή. Χρήστο Μυρίδη και αυτόν τον ελέγχουμε εμεί αυτή την ώρα, ενώ είναι του σταθμού. Ευγενική παραχώρηση. ελληνοφρένια.net.gr το επίσημο site, το official site εκεί μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους στο youtube είμαστε στο official της ελληνοφρενίας από κάτω έχει και διαλόγους έχει και εγγραφή να κάνετε στο facebook μας ακούτε τώρα live στα podcast μας ακούτε επίση, ξέρετε μας βρίσκετε όπου θέλετε για τον Μπογδάνο η ελληνοφρένια καταδικάζει την επίθεση κατά του Κωνσταντίνου Μπογδάνου με το κάψιμο του αυτοκινήτου του έξω από την κατοικία του η καταδίκη μας είναι αυτονόητη. Πιστεύουμε ότι σε καιρό ειρήνης, στους καιρού που ζούμε, η ισοπαίδωση του πολιτικού αντιπάλου γίνεται, όχι με βόμβες, με επιχειρήματα στο δημόσιο λόγο και μόνο με αυτόν τον τρόπο. Τα επιχειρήματα είναι αρκετά. Στη συγκεκριμένη δε περίπτωση είναι και εύκολα. Οπότε, η καταδίκη μας για το χθεσινό περιστατικό είναι δεδομένη. Ναι, με τον Αποστόλη μιλάω. Ναι, ναι. Κι ω Αποστόλη Βασίλη. Κι ω Βασίλη. Ένα μεγάλο συγχαρητήρια και στου δύο σα. Αλλά η... ειδικά. Δεν σα ακούω, λίγο παίζουν πάλι. Ειδικά. Ειδικά για την κατάθεση ψυχή που έκανε τώρα ο Θήμιο σε σχέση με το θέμα της Μποκατόρου. Πες του Μποκατόρου. Θε ότι δεν είναι μόνο του. Υπάρχουν κι άλλοι που σκεφτόμαστε τέτοια κοινωνία. Όπω έλεγε και κάποιο, Μ' αρέσει η ουτοπία γιατί δεν σε αφήνει ποτέ να σταματήσει. Πάντα περπατά για να την ψάξει και να την βρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και στον δρόμο για την ουτοπία γίνει καλύτερο. Μπράβο ρε. Bravo. Γεια σου, Αποστόλη μου! Γεια! Yeah. Με συγκίνησε ο Θημίο σήμερα. Πώ θα mm -hmm, καταφέρνει. Καταφέρνει. καταφέρνει. Ε, με τον Παγάσα, πώ τα καταφέρνει. Πώ τα καταφέρνει, Είναι σαντανά μεγάλο. Το ανακαινεί, το κάνει και σε συγκινεί. Πραγματικά. Επειδή είχαμε κάνει μια κουβέντα μαζί, αν θυμάσαι, όταν σου είχα πει για τον Ταλάρα τότε που το πήρε το κόμμα και στο φεστιβάλ και μου είχε πει ότι εγώ στέκομαι μακριά από αυτού που περιτριγυρίζουν μετά από χρόνια το κόμμα. Το θυμάσαι? Όχι. Το είχε πει Τέλο πάντων. Λοιπόν, σα ευχαριστώ πάρα πολύ που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 Τον αποστολή. Ναι, ο Αποστολή. Γεια σου, Βρε Αποστολή. Γεια σου μια και σένα. απορία έχω. Τι έχει? Έχω μια απορία. Α, απορία, ναι. Ναι. Γιατί δεν βγαίνουν και γυναίκε από το χώρο των μίνδια να καταγγείλουν μεγαλοδημοσιογράφους πρώτα ονόματα που τι έκαναν να παρατήσουν τα όνειρά του να στραφούν αλλού, κοπέλε με σπουδέ στο εξωτερικό, με υποτροφίε. Από ό,τι ακούω, θα βγουν σιγά-σιγά. Έλα. Ναι. Μπράβο. Μπράβο. Γιατί ξέρω περιπτώσει κοριτσιών με προσώπη. που θα ήταν τιμή τους να είναι σε αυτούς τους χώρους και τις υποχρέωσαν από αυτές τι συμπεριφορέ να παρατήσουν τα όνειρά του Αποστόλοι μου. Από στο λάκκο! Αχ, oh, τι θε! Όχι, όχι, τι θέλω, αφήνω να μην ξαναπάρω. Όχι, να ξαναπάρε, αλλά και εγώ μπορώ να δει ένα σχέτο τι θε, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να σου πω, όταν έλεγα εγώ ότι θα φτάσει πολύ ψηλά, ήξερα ότι είσαι ένα αδαμάντινο χαρακτήρα. Το απέδειξε προχθέ. Πού το απέδειξα? Κάτι που είπαμε να μην το ξέρω εγώ και ξέρω τι. Το... Λοιπόν, είσαι λεβέντη πάντω. Γιατί η λεβεντιά δεν είναι μόνο στα τράτα, είναι και στην ψυχή, αι. Είμαι λεβέντη, είμαι λεβέντη. Λοιπόν, ε, ε, είμαι και, και λεβέντη και... που εροβόλαγα κιόλα, έτσι. Λοιπόν, Hey, hey, Έχω όμω να κάνω το εξή μια καταγγελία. Α, λάθο. Το... στη τι σε παρενόχλησα. Από το 1984 πιάνετε. Από το 1984, ναι, γιατί όχι. Ακούσαμε αποστόλη. Και έγινε το 84 σε πυρπηλέψανε. Αποστόλη. Σα βουλεύτηκε. Αποστόλη. Α, αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή με τι καταγγελίε και έχει πάρει φωτιά όλα αυτά τα πρωινάδικα που έκανα το Σαββατοκύριακο στην τηλεόραση και τρελάθηκα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει, α πούμε. Δείχνει τι ποιότητα λαού είμαστε. Ναι, Δεν μπορεί να συμβαίνει, τέλο πάντων, ναι. Δεν μπορεί, δηλαδή, μισό ώρα πριν να βγαίνω και να κάνω καταγγελίε γιατί κάποιο με στράβω, κοίταξε. Εσύ τι ζω, τραβά παιδί μου, τώρα ήταν έτοιμο ο άλλο. Δεν κατάλαβα. Θα σου δώσουμε και μην... λογαριασμό. Η και να μένει θέλει να κάνουμε λέει, μαθήματα μέσα στο πάθι τη Αργία για να καλύψουμε λέει, την ύλη. Γιατί κούκλα μου, το WebEx δεν δούλεψε καλά. Το άριστο WebEx σω δεν καλύφθηκε τόσο καλά η ύλη όσο είχε στο μυαλό τη. Πόσο δηλαδή είχε στο μυαλό τη, αφού τι μα το είπε. Ότι ήμασταν τέλεια πήγαινε το WebEx δεν υπήρχε προβλήματα. Ναι, Γιατί αλλά είδε... μπορούμε. Εχθρό του καλού είναι το καλύτερο. Σωστό. Αχ, και ο άριστο. Εχθρό του καλού είναι το άριστο. Ναι, μπράβο, και ο άριστο. Σωστό, σωστό και ε, Το είδε ο δήμαχο στο πηλιο στην αφοριό, έβγαλε ότι τα σχολε θα μείνουν κλειστά προγραμματισμένη διακοπή του ρεύματος και θα γίνει WebEx. Οκ, οκ. Στην να γίνεται. Πάμε ξανά, πάμε ξανά. Διακοπή ρεύματος, WebEx. Α, δεν έχετε γίνει σπίτια σας. Όχι. Ε, καλά, τι εγώ τώρα. Και τα router δεν είναι με μπαταρίες, δηλαδή. Ε, άμα είστε βλαμένοι εσείς και υποσκάπτετε το έργο της κυβέρνηση δεν σου πρέπει η κυβέρνηση μετά. Συμφωνούμε στη διαπίστωση Οι χούντες είναι ο ζωτικός τρόπος που έχουμε Για να δώσουμε εξέλιξη στο μέλλον μας Το δίλημα είναι Οι χούντες ή όχι Γενικώ οι χούντες είναι το μέλλον Ο ζωτικός τρόπος να δώσουμε συνέχεια στο μέλλον μας Το λέει ο Χρυσοχοήτης Ταιριάζει πάρα πολύ στη φωνή του Όλο αυτό με τις χούντες Κάνει τις σωστές παύσεις Παίρνει το ωραίο χρώμα όταν περιγράφει τι ακριβώς οι και πώς με το μέλλον μας δένουν όλα αυτά μπράβο του, το έχει γενικό στο θέμα το πακέτο, το έχει και στα λόγια γιατί στα έργα όπως βλέπουμε το έχει κανονικά. Ειδήσει τώρα από την Ελληνική Αστυνομία Είναι η αστυνομική τίτλοι των ειδήσεων σε ένα λεπτό Το μικρόφωνο ο Μπαλούρδος Δημοσιογράφος Μάχης Μετά την Αφρικανική και τη Βρετανική μετάλλαξη έρχεται και η Ελληνική μετάλλαξη. Επιστήμονες στο Ινστιτούτο τη Φλωρεντίας ανακάλυψαν την τρίτη μετάλλαξη του ιού στην Καλαμάτα. Σύμφωνα με τι ανακοινώσει, η μετάλλαξη εντοπίστηκε σε καλαματιανό χασίς που εικάζεται ότι ανήκει σε κάτοικο τη περιοχή. Την είδηση χαιρέτησε ο Υπουργό Υγεία λέγοντα χαρακτηριστικά. Η Ελλάδα γίνεται γνωστή στα πέρατα τη Οικουμένη και συμβάλλει με δικό της μοναδικό τρόπο στην πανδημία. Για να εορταστεί το γεγονός, ο Νίκος Χαρδαλιάς έδωσε εντολή και για τρεις μέρες θα αρθεί το lockdown στον νομό Μεσσηνίας, ώστε οι κάτοικοι να γιορτάσουν απερίσπαστο το χαρμόσυνο γεγονός. Πέντε ταβέρνε έχει στην ιδιοκτησία του πλέον ο Άδωνη Γεωργιάδης μετά το αίτημα που έκανε προ μαγαζάτορε που δεν τα βγάζουν πέρα να του παραδώσουν τα κλειδιά. Οι πέντε ταβερνιάριδε ανταποκρίθηκαν στο αίτημα του Υπουργού και του παρέδωσαν τα κλειδιά των μαγαζιών του. Έτσι, από χτε το βράδυ ο ταβερνιάρη Άδωνη Γεωργιάδη είναι υποχρεωμένο να λειτουργεί με take-away τις πέντε ταβέρνε του, κάτι που όπω είπε σε συνεργάτε του, τον εμποδίζει το να εμφανίζεται στα κανάλια. Τις επόμενες μέρες αναμένεται άλλοι 45 ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης να στείλουν στον Υπουργό Φάσκελ <coughs> ε, ε, ε, να στείλουν στον Υπουργό, να στείλουν, όχι τα, τα, τα, τα, τα, τα κλειδιά των δικών τους μαγαζιών. Απάντηση στα δημοσιεύματα για τη μερική αποτελεσματικότητα των εμβολίων έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα με αυτήν, τα κριτήρια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής για την επιλογή των εταιριών που παρασκευάζουν εμβόλια δεν ήταν η αποτελεσματικότητα του εμβολίου αλλά η κερδοφορία των εταιριών. Τα 500 εκατομμύρια Ευρωπαίων είναι μια καλή αφορμή για να ισχυροποιήσουμε κι άλλο τι πολιεθνικέ, χαριζοντά του δισεκατομμύρια, απάντησε εκ τη Επιτροπή, προσθέτοντα χαρακτηριστικά. Τι θέλετε τέλος πάντων, να μην παραγγείλουμε εμβόλια Οι φαρμακοβιομήχανοι πώ θα ζήσουν Τι θα απογίνουν ή κλέφτες από του τραπεζίτες Ε, μα κάποιος έπρεπε να τα πει Καιρός Καιρός να κάνουν τσισάκια και να είναι πιο μαζεμένοι και προσεκτικοί Διάφοροι μεγαλοσκηνοθέτες, πρωταγωνιστές, δημοσιογράφοι και πάει λέγοντα. Και τα διδάγματα στο τέλος τη ελληνική αστυνομία. Ο Βελόπουλο, Κυριάκο Βελόπουλο, τον ξέρουμε όλοι, τον έχουμε αγαπήσει. Άλλωστε, από την αρχή καταλάβαμε τι παίζει, διότι είναι αυτό που έχει στα χέρια του τι επιστολέ του Ιησού. Κάποιοι τυχεροί, φαντάζομαι, τι αγόρασαν κιόλα και τι έχουν κι αυτοί στα σπίτια του. Μπορεί να του δούμε στο μέλλον να παίζουν ένα ρόλο στα πολιτικά πράγματα τη χώρα. Αλλά αποδεδειγμένα και τεκμηριωμένα μέχρι στιγμή, ξέρουμε έναν που ο Βελόπουλο το έχει πει, τι είχε αυτέ τι επιστολέ. γιατί κρατούσε με πολλή συγκίνηση στο χέρι του. Ο Βελόπουλο είναι πολιτικός, είναι και άλλα που σας έρχονται στο νου, δεν θα τα συζητήσουμε, είναι όμως και επιχειρηματίας. Καταπίνουν αμάσιτα και λένε ψέματα με μεγάλη ευκολία, αυτό με ενοχλεί Και έστρα λένε, οι πολίτες, όλοι οι πολιτικοί είναι ψεύτες. το λένε. Δεν έχει άδικο πολλή που θα πει ότι είναι ψέμα του πολιτική. Κύριε Βελόπουλε, και εσεί πολιτικό είστε. Όχι δεν εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ επιχειρηματία. Όχι εγώ επιχειρηματία. Πρώτα. Όχι, όχι, όχι. Είμαι κάθετο αυτό. Πρώτα είμαι και μετά πολιτικός. Για μένα η πολιτική είναι χόμπι αν θες, Είναι λειτουργήμα. Δεν είναι επάγγελμα. Αν αυτοί όλοι φύγουν από την πολιτική, θα έχουν να φάνε ή θα είναι άνεργοι ή άεργοι. Εγώ έχω δουλειά. Θα γυρίσω σε επιχειρήσει μου. 500 εργαζόμενοι απασχολούν στον όμιλο των επιχειρήσεών μα. Άρα λοιπόν δεν έχω πρόβλημα. Δεν το κάνω για 3.000, Για αυτού του 5.000 έκαναν πολλά λεφτά. Για μένα 5.000 και το λέω ακουστήκε λίγο ω έπαρση. 700.000 ευρώ είναι μόνο οι μισθοί το μήνα και οι ασφαλιστικέ φορέ των εταιριών μου. Για τα 5.000 όμω το κάνω. Το κάνω γιατί αγαπά την πατρίδα μου. Αγαπάω την Ελλάδα. Αγαπάω του Έλληνε. Να βρείτε και εσεί έναν άνθρωπο, ο καθένα ή κάθε μια, να σα αγαπάει όπω ο Βελόπουλο αγαπάει τον Έλληνα, την πατρίδα του και γενικότερα τον τόπο αυτόν. Ακούσαμε εδώ, είναι επιχειρηματία, δεν έχει ανάγκη να είναι στην Βουλή, το κάνει από χόμπι. Από αγάπη προς τον τόπο και τον Έλληνα Να ακούγονται αυτά πρέπει κάποια στιγμή Να μπουν τα πράγματα στην θέση τους Φεύγουμε από αυτό Παραμένουμε στο Βελόπουλο παραμένουμε στο Βελόπουλο Διότι μίλησε για τους Τούρκους Μίλησε για τις επιθέσεις που δέχεται ο, η Ελλάδα Ο τόπος μας και είπε τέξεις Γιατί δεν έχει γείτονα του Λιχνέσταϊν Δεν έχει γείτονα την Ελβετία την Τουρκία Μια Τουρκία η οποία δεν είναι καλό παιδί και συνεχώ διεκδικεί. Πού Καρακ... να τα βρούμε με του γείτονε πάντω. Πού να τα βρει. Ενώ ότι για να κοιμόμαστε ήσυχοι δεν κόμμα. χρειάζεται να έχουμε παιδιά. Θέλει να σου πάρει το σπίτι για τη γυναίκα. Θέλει να σου πάρει το σπίτι για τη γυναίκα. Δώστε. Εγώ δεν τα δώσω. Να μου πάρει το σπίτι για τη γυναίκα μου. Δεν θα στα δώσω ποτέ. Ποτέ. Πάρα από το πτώμα που θα περάσει. Το λέω, μα. Ο μα το λέει, εντάξει. επειδή κάνουν καριέρα πάρα πολύ σε αυτόν τον τόπο, χρόνια τώρα, δεκαετίες με αυτήν ακριβώς την αντίληψη ότι είναι αυτοί και οι μόνοι που θα δώσουν το πτώμα τους θα μπουν μπροστά, θα προτάξουν τα στήθη τους για να μην περάσει ο οποίο εχθρός και πάρει κομμάτι της χώρας μας. Αυτό θα το κάνουν πάρα πολύ, το κάνουν πάρα πολύ και όταν ήρθε η άσχημη και η αυτή τη στιγμή κάποιοι μπήκανε πολύ μπροστά Στι προηγούμενε δεκαετίες και κάποιοι που τα έλεγαν αυτά την κάνανε με ελαφρά πηγηματάκια. Δεν λέω ότι ο Βελόπουλο είναι τέτοιο, δεν έχει αποδειχθεί. Όμω θέλω να πω ότι όλη αυτή η μανία να διεκδικεί κάποιο ότι αυτό και μόνο αγαπάει αυτόν τον τόπο και μάλιστα με τον τρόπο που το λένε, νομίζω είναι μονομερέ. Είναι άδικο για όλου του υπόλοιπου. Καταλαβαίνω ότι πρέπει να μαζέψουν ψήφου και υπάρχουν και πάρα πολλοί που αυτό είναι το μοναδικό που έχουν αυτό μοναδικό κριτήριο για να ψηφίσουν. Ποιο στα λόγια. Αγαπάει την πατρίδα. Βλέπω εδώ και μηνύματα για αυτά που λέγαμε πριν για το πανεπιστήμια και μου γράφουν κάποιοι ότι θέλουμε τα μπάχαλα στα πανεπιστήμια και. και, και. Όχι. Το ακριβώ αντίθετο. Δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα μπάχαλα. Προφανώ κάποια από τα πανεπιστήμια τη χώρα, τα 4-5 κεντρικά τη Αθήνα, δεν ισχύει αυτό στα υπόλοιπα. Αντί και κανένα δυο τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι αυτό που λέμε πανεπιστήμιο, δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα έπρεπε να λειτουργούν. Οι κκυριακέ εγκαταστάσει, οι χώροι, είναι προβληματικά. Α πούμε αυτή τη λέξη για να μπορέσουμε να συνονοηθούμε. Ποιο σα είπε ότι όποιο είναι κατά του νομοσχεδίου Χρυσοκοίδη ή κατά τη αστυνομία είναι υπέρ των μπάχαλων. Μόνοι σα βγάζετε το συμπέρασμα, γιατί δεν μπομπάει ο νου σα παραπέρα. Σε καμία περίπτωση, εγώ φαντάζομαι ένα πανεπιστήμιο πολύ ανοιχτό, με διακίνηση ιδεών, με έντονη διαπάλληψη ιδεών, όχι καρεκλιέ μεταξύ ΠΑΣΠ και ΕΔΑΠ, όχι αυτά. Αυτά είναι ανούσια. Με του φοιτητέ να, να διοργανώνουν. Διαλέξεις, μια παράταξη ή άλλη παράταξη Με παρατάξει μέσα στα πανεπιστήμια Και εργαζομένων και φοιτητών Με ένταση, καθαρούς χώρους Με χώρους για να πλασάρουν τα μηνύματά τους Με τους καθηγητές, με τις έρευνε, Με τα ερευνητικά προγράμματα Γενικώ ένα ζωντανό Ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα Όχι φυλακή σε καμία περίπτωση Οπότε όποιος λέει κατά του Χρυσοχοίδη και της αστυνομία Δεν είναι υπέρ των μπάχαλων. Όποιος λέει κατά του εύκολου πατριωτισμού έτσι όπως τον πουλάνε και αγοράζεται με πολύ μεγάλη χαρά όλοι εσείς δεν είναι κατά της πατρίδας σε καμία περίπτωση. Εδώ έχουμε γεννηθεί, αυτό είναι ο τόπος μας, τον αγαπάμε πάρα πολύ και θα μπούμε κι εμείς μπροστά αν χρειαστεί που να μην χρειαστεί και ποτέ να και δούμε κάποιον να θέλει να πάρει να αλλάξει τον τρόπο ε, ζωής που έχουμε σε αυτά εδώ τα εδάφη που η μοίρα μας όρισε να ζούμε και να μεγαλώνουμε. εύκολες σκέψεις, λανσάρουνε πάντα αυτοί γιατί υπάρχουν πάντα εύκολες σκέψεις και εύκολοι άνθρωποι να τις αγοράσουν Αυτά μέχρι στιγμής για το Βελόπουλο, τα πανεπιστήμια και όλα τα υπόλοιπα επειδή βλέπω πολλά μηνύματα ειδικά για τα μπάχαλα και πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα Απόστολε, τι άκουσα μόλι τώρα. Από το 2022 η ΝΑΕΚ τέλο στην Ελλάδα. Ναι, έτσι είπε ένα φίλο. εγώ, μάλλον δεν ξέρω αν ισχύει. Λογικά. Πούρ. Που. Άσε με τώρα, εντάξει, όλοι σκασμένοι είμαστε. Σκα, Μόνο σκασμένοι. Και εγώ κύριο, κυκλοφορώ συνήθω ω Βόρεια Προάστια, ρε Πούρ. Τι θα φοράω εκεί πέρα. Τι παλιό πάπλου θα να πούμε. Που. Που. Πουγαίνει. Εντάξει, στα ίδια μα για την ΝΑΕΚ. Στα πιο σοβαρά, επειδή βλέπω ότι το κάνετε σήμερα θέμα με, το, με την παρεμηνία ω προ τι δηλώσει Μπεκατόρ μπλά και όλα αυτά. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιοι που καταλαν Καλά, ότι προφανώ και δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι αυτό του πολίτη κορέκνε όλη την ώρα να πούμε ότι τώρα αυτό είναι τη μόδα και άρα όλοι πρέπει να καταγγέλουμε ότι έχουμε υποστεί βία κατά καιρού και ξέρω εγώ και το παίρνει όλο αυτό το lifestyle. Ειλάδικο, να πούμε και το κάνει κάτι για να πουλήσει ακόμα και αυτό. Ακόμα και αυτό. Να αρχίσουμε να λέμε και για τα καψόνια στο στρατό, ξέρω εγώ, που έχουμε υποστεί βία και όλοι μα και ξέρω εγώ προφανώ δεν είναι όλα τα ίδια. Εντάξει, το καταλάβαμε, μην τρελαίνεστε. Καταλαβαίνουμε και κάποιοι. Εσύ το κατάλαβα, φίλε μου, το καταλάβαν όλοι. Ναι, εντάξει, τέλο πάντων. Και ένα τελευταίο άσχετο. Mm -hmm. Έχει και τέτοιον άλλον που σε δουμπλάρει στην πραγματικότητα. Γιατί στην τηλεόραση είναι μεγάλη, πολύ ψηλό φαινόμενο. Αλλά μια φορά που βγήκαμε μαζί φωτογραφία σε ένα φεστιβάλ, είμαι ένα 84 και σου ήρθε ένα κεφάλι να πούμε. Δε λίγο. <laughs> λίγο, λίγο, γιατί είμαι και παντρεμένο με δύο παιδιά. Γεια, <laughs> έλα. Καλημέρα, γεια. Καλά, πώ το λέει, καιρό Τι κάνω, Τι έτσι. Κάνω την τελευταία φορά που σε πήρα, ήμουν έξω στη βροχή σε πήρα 10 φορέ έγινα και μουσική. Βράχικε. Εντάξει, <laughs> δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εσύ γιατί σου είναι έξω στη βροχή όμω, όχι, αυτό είναι ένα ερώτημα. Ε, εντάξει, α πω άλλη φορά. Α, καλά, οκ, okay. αν υπάρχουν θέματα. Yeah, Ωραία, τι τώρα, τώρα τώρα που δεν βρέχει, α πούμε. Ναι. Πε μου. Μια σκύνη και φλεβάρε. Ναι. Ε, 12 Φλεβάρε. Είχε γίνει η συμφωνία τη Βάρκη. Αμέσω μετά ξεσπάει η λευκή θερμοκρατία για όσου δεν γνωρίζουν. 14 Φλεβάρε όταν γιόρταζαν οι άλλοι. 14 Φλεβ Body, what I Είναι αυτή η εμπορική γιορτή που καμιά σχέση δεν έχει με τον Έρωτα. 16 Φλεβάριο ιδρύεται ο Ελλάδο, ο στρατό του ΕΑΜ. Αν δεν υπήρχε παρεμβαίνοντα, θα ήμουν ένα μονακό που λέει η δεν Ιδρύεται το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Γνωστό, γνωστό. Τι έχει περισσότερη σημασία, λέει σήμερα, Απόστολη. Το Αγίου Βαλεντίνου. Ξέρετε, τι είναι Έρωτα, Τι, τι είναι Έρωτα. Είναι είναι 12 η ώρα, να κοιτά το ρολόι σου κάθε ένα λεπτό, να τελειώνει πετέρα αυτή η γάγκρινα που λέγεται Ρουφιάνου και να ξεκινήσει η Είναι μια ερμηνεία του έρωτο και αυτή. Θυμάσαι που έλεγε ο Κικίλια ότι θα κάνουμε 2 εκατομμύρια εμβολιασμού στο μήνα. Και Επώ δεν θυμάμαι. Που αν του κάναμε κιόλα. Και αυτά τα 1018 εμβολιαστικά κέντρα θα μπορούσαν να εμβολιάσουν 2 εκατομμύρια. Το πολιτικό αυτή η εφημερίδα, η οποία εντάξει α πούμε έγκυρη, έβαλε έναν υπολογισμό πότε θα έχει ανοσία η Ελλάδα όπω και οι υπόλοιπε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά το πρώτο εξάμηνο. <laughs> Ποιου χρόνο, Δεν έχει σημασία, δεν μιλήσαμε για χρόνου. Ο χρόνο θα... είναι κάτι σχετικό. Θα είναι στο πρώτο εξάμηνο, αλλά το 2023 όπω λένε. Καλά είναι το 2023, είναι μια καλή χρονιά.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 Και να Καλά, το, το, το πώς θα βαφτιστεί μετά είναι άλλο θέμα, ανάλογα με τις επιδιώξει κυβέρνηση και ε, με ποιον ε, τρόπο ε. μπορεί να βγει πετυχημένο ο Μεσίας; Είπατε το Μάιο, το Μάιο και πέρα θα, θα χαιρόμαστε να περιμένουμε τους τουρίζες όλοι μαζί να βγούμε και εμείς μαζί να λίγο και μετά τώρα να βγάλουμε άλλη πανδημία για μας, του να κλειστούμε μέσα πάλι. Θα δούμε, θα δούμε. κριστάν να στοφορέσω να πωπίσω. αυτό είναι το σχέδιο. αλλά το έχουνε ότι. Το Έστω έχουν... και αυτό από το να γίνει σχέδιο αυτο. με αγιότητα. το ανώτερο ναγκαστώνει είναι η αγιότητα. δεν είναι η ηγεμονία. να. αυτά ακούγει από τον Μιτροπολίτη Μορφου. η κυβέρνηση και κλείνει η ατρία στα κέντρα υγείας. Ένα από αυτά τα κέντρα υγείας είναι και τη Ηλίουπολης. Αυτή την ώρα από τη μία στιγμή μία έχει προγραμματιστεί. Φορείς της πόλης απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι αντίθετη σε αυτή την κίνηση τη κυβέρνηση. Υπάρχει ένα κτίριο πολύ μεγάλο, τριώροφο αρκετά μεγάλο, σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δημοσίου. Γιατί έχουμε τέτοια στην Ηλιούπολη. Και είναι, ήταν το παλιό ΙΚΑ ο οποίο είχε μέσα τα ιατρία, ορθοπαιδικού, παθολόγου, τα πάντα, οδοντιατρία, ακτινογραφικά. Ε, τα κλείνει όλα, αφήνει μόνο δύο γιατρού, αν δεν κάνω λάθο, και όλο το υπόλοιπο το κάνει εμβολιαστικό κέντρο. Ενώ οι προτάσει των φορέων εκεί τη περιοχή. Λένε ότι μπορεί να γίνουν όλα, γιατί είναι ένα μεγάλο κτίριο μακρόστενο, έχει δύο εισόδου. Θα μπορούσε από τη μία να είναι εμβολιαστικό, για την άλλη να μην κλείσει του γιατρού. Και ακυρώνονται και όλα τα ραντεβού των συνταξιούχων των ανθρώπων που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε έξω να δώσουν το δεκάρικο για να σου γράψει ο γιατρό ή να κάνουν οτιδήποτε. Οι σοφοί τη κυβερνήσεω αποφάσισαν να τα κλείσουν, να διαμαρτύρονται. Οι κάτοικοι, νομίζω και σε άλλε περιοχέ από ό,τι είδα και στα Πατήσια και. Αλλού φταίνε οι άνθρωποι. Φταίνει οι άνθρωποι. Βέβαια, ο Χαρδαλιά είπε ότι δεν φταίνουν οι άνθρωποι. Αλλά όλοι οι υπόλοιποι κυβερνητικοί έχουν πει ότι φταίνουν οι άνθρωποι. Η βασική αιτία διασπορά του ιού στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη ήταν η διασκέδαση νέων ανθρώπων. Καταρχά, αυτή η κυβέρνηση ποτέ δεν έχει αποδώσει ευθύνε στου πολίτε. Καταρχά, σήμερα έχουμε την συμπλήρωση των 14 ημέρων, από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση από το Άρα. Ξέραμε ότι θα ήταν παντελώ φύσιο αδύνατον 14 με 15 μέρε μετά να μην έχουμε άφηση των κουζουμάτων. Καταρχήν αυτή η κυβέρνηση ποτέ δεν έχει αποδώσει ευθύνε στου πολίτε. Τώρα... Δηλαδή δεν καταλαβαίνει ο άλλο που μπαίνει και είναι δίπλα στον άλλον πολιτά που θα κολλήσει. Δηλαδή. ο κόσμο. Για αυτή την άξιση φταίει ο κύριε Γεωργιάδη. Ασφαλώ και φταίει ο κόσμο. Ποιο φταίει, ο Ασφαλώ και ναι, είναι απάντηση. Καταρχά, αυτή η κυβέρνηση ποτέ δεν έχει αποδώσει ευθύνε στους πολίτες. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο τη Δράμα. Έχει πρόβλημα η πόλη. Και έχει πρόβλημα όλο ο νομός. Καταρχά, αυτή η κυβέρνηση ποτέ δεν έχει αποδώσει ευθύνε στους πολίτες. Μπράβο. Μπράβο! Ποτέ, ποτέ αυτή η κυβέρνηση δεν έχει πει για του πολίτε και τη δράμας και των υπολείπων περιοχών ποτέ. Και κυρίω για του νέου. Δεν έχουμε ακούσει κουβέντα από όλου αυτού. Φτάσαμε στο τέλος τρίτο μέρος του λαού μας πάει στο μαγαζίνο τα υπόλοιπα μην στατα που μαύρο για σας. Έλαρε, έλαρε. Τι θέσης; Εσένα. Δεν θα μείχεις; Είναι σεξουαλική παρενόχληση αυτό που σου κάνω. Ναι βέβαια. Στρογγυλιακόν περιβάλλων. Bowling. Γα...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 Αποφασιστικός, <σοβου> <σοβου> <σοβου> μ' <σοβου> <σοβου> Αποστολή! Έλα! Ο ίδιο! Ναι, ναι, αυτό! Κιάτσε, να πω τίποτα. Μ' Ναι, σα ακού! Ναι! Εσύ με Αρχίδια! Ναι! Αρχίδια, μάλιστα. Εγώ σα ακούω και τα σου άκουσα. Έλα, σα ακούω κι εγώ. Ωραία. Λοιπόν, πήρα να πω για το θέμα τη πέμπτη που λέγατε ότι ο Θήμιον ναι, Μπορούσε να τα πήγε καλύτερα, που του ήθελα εξαφνικά να κάνει αυτοκριτική υπάρχει, τζένι, όταν υπάρχει, τζένι, τα λέγαμε αυτά την πέμπτη <laughs> Λοιπόν και αλληλεγγύη και δύναμη στο Δημήτρη Κουφοντίνο yeah. που αυτές τις φορές για τα δίκαια ετοιματά του Να σου πω ρε, πατατάκια τους πήγανε πατατάκια του, Στον Ευαγγελισμό πατατάκια ναι Κύριο Πρότυμα και πατατάκια λοιπόν, να... να σου πω τα πατατάκια είναι, είναι καλή ανταμοιβή για γιατρό Λίγανε και σε ένα μήνα. Πρόσεξε, δεν είναι ότι και... λίγανε σε ένα μήνα. Είναι ότι δε φτουράγανε να, να μοιραστούν του γιατρού. 10 γραμμάρια στον καθέναν έβγαινε να φάνε πατατάκια. Εντάξει, ρε παιδί μου, μου κάνει και πίεση με τα πατατάκια. Δεν είναι και ότι το πιο εκείνο. Εγκεινότα... Καλά, έτσι καλώ τώρα. Άμα είναι και Λύσσα. Να του το γυρίσουμε και μπούμε, Αν το πατατάκι δεν είναι για λύση ανάγκη. Τέλο πάντων τώρα. Άκου να δει. Αποστόλει και μιλάω σοβαρά. Εγώ είχα μια δικηγόρα από το Πολωνάκι. Γκόμενα. Ω δω... κύριε Πελάτσα. Α, πελάτσα. Σε δύο μήνε μου έδωσε 900 ευρώ. Για να μου φάει 50 ευρώ Και τις λέω πέρα τα 50 ευρώ γιατί αν θα ανέβω στο γραφείο Θα μας ακούσει όλο το κολονάκι Λίγο αξιοπρέπεια ρε παιδιά Λίγο αξιοπρέπεια Στείλτε τους στο διάολο ρε παιδιά Στείλτε τους στο διάολο <Τι> Γιατί μα λένε για το κόκκινο? Ότι να φύγει η αστική να μείνει στο κόκκινο, να μείνει στο κόκκινο. Γιατί Φο... έχουν αλλεργία στο κόκκινο, έλα τώρα τα ξέρουμε αυτά. Ψυχολογικά. θέλουν να μα περάσουν το κόκκινο. Δεν είναι καλό χρώμα στο χάρτη. Ναι, ναι. Για να μην το συνηθίζουμε. Μπράβο, και έτσι. Άρα... Εσύ είσαι δάσκαλο τώρα, ε. Ναι, έχω όλο ημέρο. Όχι, αυτό λέω, είσαι δάσκαλο. Τώρα, τώρα δουλεύει. Έχουν... Τι να σου κάνω, Ή θα μπει πιο πρωί ή θα μπει πιο απόγευμα. Δηλαδή έχουν... πληρώνει εσύ τώρα. Εσύ φτιάει γιατί κακό είναι. Όχι, όχι, κακό δεν Mm -hmm. τα τρώνε, τρώνε τα παιδιά, τρώνε γι' αυτό είναι σύτηση ακόμα. Τρώνε, πού πάνε στο σχολείο, παιδί μου και τρώνε τα παιδιά. Είναι η ώρα τη σύτηση, έχει σύτηση. Χαλεό! Στρατόταχη, τρώνε. Τη σύτηση, παιδί μου, γιατί τρώνε τα παιδιά Τρώγαμε εμείς ναι, ρε, στο σχολείο, τρώνε εμεί σχολεία. Ναι, στο νήμα δεν ήταν ισολογημένο. Μα πήγαινε μέσα σε αυτό το σχολείο. Τι ολοήμερο να έχουμε παιδί με εμεί. Δεν υπήρχαν ολοήμερα τότε. Αποστολή. Έλα. Είδα το σποτ τη ΔΑΠ για την αστυνομία. Α καλά. Θα συμφωνήσουμε. Δεν είναι αυτά τα πανεπιστήμια που θέλουμε. Και έχω να πω ότι εγώ ήμουν φοιτήτρια στην ΑΣΟΕ και είμαι πολύ περίεργη πώ η αστυνομία, όταν θα πλακώνεται η ΠΑΣ με τη ΔΑΠ, πώ θα προστατεύει του φοιτητέ. Ποιο ακριβώ θα προστατεύει. Θα το διαχωρίζει, θα το ζητάει ταυτόχρονα. ταυτότητα. Σου λέει, Ωπα, μισώ, είσαι δικό μα παιδί, δεν είσαι Α, άλλο. Και επίση, τα προβλήματα, πολλά από τα προβλήματα του πανεπιστημίου ήταν από τι παρατάξει. Και όταν γινόταν εκλογέ. Όχι από συγκεκριμένε παρατάξει, για τι παρατάξει. Καλά, χαρακτηριστικά στην ΑΣΟΕ.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 Δεν θα το λύσει η αστυνομία του Πανεπιστημίου.